Άρα, αν δεν ξαναμιλήσει, δεν ξαναμιλάς. Όχι, και να μιλήσει δεν θέλω να μιλήσω. Παιδιά, δεν πρόκειται να σταματήσει, ρε Μιλάμε για μίσος. Ξέρετε, θέλετε να πω κάτι που δεν το λέω για πλάκα. Ο άνθρωπος πιάμε μισή. Φαίνεται, από την ψυχή του, από αυτά που γράφει. Μόνο νεκρός θα σταματήσει να με δει. Δηλαδή, αν είμαι νεκρός, τότε θα σταματήσει να ασχολείται μαζί μου. Δεν τι λέμε όλοι εμείς οι άλλοι συνεργάτες που έχουμε βρεθεί στη μέση αυτού αυτό το Για πες, θα τα βρούμε. Τι λες, ρε Ούτε, ναι, ναι, ναι, δάξ. Ε... είναι τα ζευγάρια που χωρίζουν και Άκουσε λοιπόν, λοιπόν και κάτι να οτιδήποτε. σου πω. Με το μάκι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξανασυνεργαστώ, Πότε; Επαγγελματικά. Εντάξει επαγγελματικά, μπορεί να να πρέπει να το Κάνεις κάτι δικό σου κατανοητό. Άλλα κάποια στιγμή θα τα βρείτε. Πρέπει μου ανθρώπινα, πρέπει αυτό... να τα βρείς, Δεν το συζητάμε, κουμπάρος είναι. Έχεις τέτοια διάθεση. Μα δεν έχω εγώ το πρόβλημα. Ο άνθρωπο το έχει. Δεν καταλαβαίνω. αυτό θέλω να πω το σνορα. Δεν έχω εγώ το πρόβλημα. Το έχει ο ίδιος. Δεν έχω κανένα μίσος, καμία εμπάθεια, τίποτα. Έχει όμως αυτός μαζί μου. Μπορώ να κάνω εγώ κάτι. Μα ή να πει μια κουβέντα θετική για τον άλλον. Και έτσι Μα το λέω, απαντήσει. εντάξει, ώρα, τι να πω, πες, να το πω. <laughs> <laughs> τι να πω, πες, πες, मάκι, μάκι, έλα να πες, τα, πες. τα έλα έλα να έλα βρούμε, έλα να μιλήσουμε Μάκη, έλα να τα βρούμε, έλα να μιλήσουμε είσαι καλύτερο, <laughs> κάτι άλλο, ωραία, παιδί Μεγάλη, Τώρα μια Έχεις βγάλει μεγάλες εκπομπές, είσαι κορυφαίος,